18ο μάθημα. Ξέρετε τις μέρες της εβδομάδας; Ναι. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Ξέρετε τις μέρες της εβδομάδας; Ναι, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Σήμερα είναι Τετάρτη. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Σήμερα είναι Τετάρτη. Και τι μέρα ήταν χθες, χθες ήταν τρίτη. Και τι μέρα ήταν χθες, χθες ήταν τρίτη. Τότε τι μέρα θα έχουμε αύριο. Αύριο θα έχουμε πέμπτη. Τότε τι μέρα θα έχουμε αύριο. Αύριο θα έχουμε πέμπτη. Ωραία. Τώρα μπορείτε να μου πείτε τους μήνες του έτους. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος.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 29, αν είναι δίσεκτος ο χρόνος. Πόσες μέρες έχει ο Φεβρουάριος. 28 ή 29, αν είναι δίσεκτος ο χρόνος. Πόσες του έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 19 Ιανουαρίου. Πόσες του μηνο έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 19 Ιανουαρίου.